Ελάβω Λί, Καλησπέρα. Σοβιετικό Αρκούδο εδώ. Ελαιαρκούδε. Μίσα, μίσα. Μίσα, μίσα, μάλλον έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι κάνω δημόσια έκκληση Την Ελένη Λουκά να πάρει στην Ελληνοφρενέ και να μα πει γνώμη για τον Τεγκρέ. Έχω μεγάλη απορία να ακούσω τη γνώμη τη πάνω. Α, δεν έχει τοποθετηθεί για τον Τεγκρέ, έχει δίκιο. Δεν έχει πει κουβέντα. Ναι, έλατε. Δεν τα κρύβει αυτά. Τέλο πάντων τώρα. Με έργα μου το, το δεύτερο είναι επειδή παρακολουθούσα την Ελληνοφρενέ τη προηγμένη Πέμπτη, βλέπει διαβασμένο, έτσι. Hey. Ε δε, δε, Λοιπόν, θα ήθελα να πω στην αντιμνημονιακή ζωή Κωνσταντοπούλου. Συμμετείχα σε μια προσπάθεια αυτό να ανατραπεί, και όταν αυτή η προσπάθεια προδόθηκε από μέσα, εγώ συγκρούστηκα και άφησα αυτή την τρίτη πολιτική και θέση. Εκεί που ήταν όταν ο Λαφαζάνη υπέγραφε να δοθεί ο πειραιά στην Κόσκο, εκεί που ήταν, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν. Ναι. Μπράβο. Επίση, όταν τα άλλα τα κολούζωα, οι χρυσαυγίτε γαρίζανε μέσα στην Βουλή του Προεδρία τη, γιατί δεν του πέταγε αλλά του καλούσε να έρθουν και δεν ξεκινούσε τι διαδικασίε. Η αντισυσιμη Κωνσταντοπούλου. Αυτά μπορεί να μας απαντήσει Τώρα θέτουμε και θέμα συστημικότητας Κωνσταντοπούλου Ε κάπου όπα ε Κάπου λοιπόν, να σεβόμαστε πάει. και κάποια πράγματα ε. Πέρασες κόκκινη γραμμή τώρα Άμα, red flag, τελώς Red flag, τώρα θα σε πάμε για κάνσελ εσένα Αποστολή. Έχω να σε πάρω τηλέφωνο ένα χρόνο. Αποκλείεται. Εγώ σε θυμάμαι. Ποιο είμαι? Αυτό, ένα μυθιό. Είμαι ο από την πάτρα. Έλα, ρε Στάθη, τα άμα θε. Και τη φάρσα στη μάνα μου με τι κούκλε τη βιτρίνα. Ναι, μου αρέσει, θυμάμαι τη μάνα σου. Δεν θυμάμαι, σένα δεν σε θυμάμαι. Τη μάνα σου τη θυμάμαι. Με τη μάνα σου μιλάω. Αύριο. Ναι. Φρίντα. Φρίντα. Την πάτρα. Ναι. Κράτα θέση γιατί πάει για σολτά του, μαθαίνω. Έχω κλείσει εισιτήρια, πλήρωσα και την κανιότα 1,5 ευρώ την τα βατιλίκη. Η κανιότα τι είναι. Η κανιότα είναι το εξτ Mm, ο... Πώ θα σε αναγνωρίσω στην άντρα που θα έρθει εκεί στο μαγαζί, τι θα φορά μουστάκι. Μουστάκι. μουστάκι. Να σου πω τι κούπε τι έχει που σου είχα στείλει και τα ποτήρια με το σύμβολο. Ε, ναι, βέβαια, απλά κάνει. Ένα yeah. ποτήρι μπύρα, δεν ήτανε. Ναι, ένα ποτήρι μπύρα και ένα. Μόνο σου το θα... έχει κολλήσει γιατί μου ξεκόλυσε το σφυροδρέπανο. Να το κολλήσει πάλι. Το κόλυσε και Και στο άλλο. Το άλλο το έχει ο άλλο. Ο... Έλα, Πουστώδη. Έλα. Ξέρει τι παρατήρησα τώρα που άκουσα τη Λουκά. Όχι. Όταν παίρνει εσένα, βρίζει. Σου φωνάζει, σε λέει παλιό κουμούνι και τα το Όταν παίρνει τον τζουκαλά, γλύφει. Φοβάται με τη σπία ανταιγιά και είναι όλο ευγένεια και γλύφει. Μήπω είναι γαβρίνα γι' αυτό. Έχι, ρε. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Ωραία, τη άρχισα και εγώ τα ανταιγιά. Τώρα να μάθει. Όταν παίρνει εσένα, είναι επιθετική. Θα Όταν μπουν θα... κάποια πει... όρια επιτέλου. Βρέσει τον τζουκαλά και άκουσε την αδέσπρο ζωή. Qué Espera, es mi Bueno, no es sí. En eh, Mexédte y me y Eleni Lucá. Y Tiene casi Gitría filólogo. Ah, casi Ναι, χαίρετε, είναι που βλέπω, Μαρκόνι είμαι. Είναι πολύ αισιόδοξοι μερικοί ότι ο Τραμπ θα το πει την αλήθεια για τα UFO. Λάθο. Είχε ξανακάνει ο Τραμπ κυβέρνηση. Και, και πιστεύω, δεν πιστεύω, λέει αλήθεια, δε, λέει ψέματα για το UFO. Τα έθα, έδαψε, ψέματα τα ξανακάνει. Μα τι θα πει τώρα, τι τα πιστεύω. κρύβουνε, παιδί μου. Να βάζουν, να βλέπουν, να συμπιέζουν. Δεν τα είδε, παιδί μου, στο ευθέσια... καπιτόλιο τότε που κάποια στιγμή ναι, τα ελευθέρωσε, ναι, ναι, που ανοίξαν ναι, την πόρτα και βγήκαν όλα τα UFO έξω τότε και κάναν την του. Τώρα τα κλείδωσε πάλι εκεί στο καπιτόλιο είναι κάτω, στο βάλ γραφείο Στον άγγελο Α Άσε τον άγγελο <στηνικοί> τώρα το... Ο άγγελος <στηνικοί> του ευαγγελισμού γιόρταζε <στηνικοί> Πότε ήτανε δεν ξέρω η... το έχω χάσει <στηνικοί> Δεν πήρα τηλέφωνο <στηνικοί> έλα για Πες το το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά Λένε οι υπουργοί ότι δεν βγαίνουν τα δημοσιονομικά. Λένε για μένα οι όμορφες που Λένε... ζήσαμε μαζί. Που σήμερα διόρθωτο τρεμάλι τελειωμένο. Τα φαν δεν πληρώνουν. Άσε τώρα τριά βάλουμε ένα τραγουδάκι. Άσε σου τώρα. Ποιο δεν θέλει να σε ακούει πια. Λοιπόν άξιο να ρίξει. Τα φαν δεν πληρώνουν καθόλου φόρους και δεν πληρώνουν και καθόλου έμφυα. Λένε για μένα. Λένε για μένα. Λένε για μένα. Ρε ή να ενημερώνει το λαό, να, να τον κοροϊδεύει το γοβέπι, υπάρχει ένα όριο στην πλακία. Εντάξει, αυτό... Όριο δεν υπάρχει στην πλακία. Όλα και όλα. Όλα να τα δεχτώ. Okay, okay. Όριο στην πλακία δεν υπάρχει. Μην τα ξεσπίσουμε να... όλα. Να σου πω, γιατί δεν μου λε ότι το ψήφισε ο Τσίπρα αυτό για τα πάντα. Να σου απαντήσω. Δεν θα σου το πω. Γιατί, εσύ δεν εσύ... θα σου κάνω τη χάρη να ακουστεί το όνομα αυτό ξανά. Σου έχω έτοιμο. Δεν σε κάλασε. Αθεράτευτα ψεύτη. Αλέχτη Τσίπρα, αλλά κάνει μου την ερώτηση σου προ τα απάντηση. Δεν θα σου κάνω καμία ερώτηση. Εν Χριστό αδελφέ Αποστόλη. Εγώ. Λοιπόν, επέτρεξε μου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μα με προσευχή. Επετρέπω, στο όνομα του πατρό και του Ιού και του Υγειπματο Αμίν. Βασιλέφου ράνει παράκειται. Το πνεύμα τη Αληθία. Από Ας... το διαβάζει αυτό ή το ξέρει. Το ήξερα αλλά με κόκλασ τώρα και μέσα. Εγώ σε με κόμπλε. Έσυμαι κόπλα. Στο πίσω του. Το κάτι θα μου πει, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Τέλο πάνε. Πού ανοίγω το λογαριασμό, Πού ανοίγει το λογαριασμό για την τράπεζα. Και βέβαια. Φωνκε είναι η ονομασία τη ψηφιακή τράπεζα, τη εκκλησία. Μήπω να... θέλετε ένα εκκλησιοδάνειο. Βρεά, θα ανοίξουμε λογαριασμό και θα και τα δάνεια. Ναι, δεν πάει έτσι. Όμω με τον λογαριασμό έχει και ένα δάνειο. Ε, εντάξει. Πρέπει. Για τον εκκλησιασμό, να πάρετε κανένα ρούχο τη προκοπή. Πάτε με κάτι τσίτια πρόχειρα. Θα βάλω υπογραφή με σταυρό όμω. Γιατί δεν ξέρω γράμματα. Δεν πειράζει. Με σταυρό, εκεί είναι μόνο με σταυρό. Απλά ο καθένα κάνει διαφορετικό σταυρό. Ωραία. Ε, σταυρό. σιω, ανάποδο τώρα σι τώρα. τι έχει ο καθένα. <στολή> Πώ Ναι. Έλα. Να σου πω, θέλω να δώσω μια συμβουλή στο επικοινωνιακό επιτελείο εκείνη τη τράπεζα τη φω. Εγώ είμαι. Εσείς, εσείς, εσείς. Το επικοινωνιακό επιτελείο είμαι εγώ, ναι. Α, ωραία. Φώσε bank. Για μια ζωή με πολυτέλια. Δώσε όρκο στα Ευαγέλια. Κοίταξε, πρέπει να αλλάξει όνομα. Μπορεί να του κάνει μήνυση ο καρβέλα. Γιατί, το φω, γιατί. Ε, γιατί είχε ένα λοιπόν, μας έχει επαναβούτητα. Ο φωτό μα ή κάτι φλόστα τη φλόστη, με τη βρήση που δεν είμαστε. Καλά, αυτό με την πίστη οπότε... τα έχει βγάλει όλα. Δεν κάνουμε χαίρι έτσι. Ναι, ρε φίλε, αλλά πώ έκανε μήνυση τότε ο Γιάννη με ένα νι στη Μέτα, πήρε το Μέτα. Μα αυτό. Όχι. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Ναι, του το Μέτα. Ποιο Μέτα από το Facebook. Ε, το Facebook, ναι. Κέρδισε ο Γιάννη με ένα νι το Facebook. Δεν το κέρδισε. Ήα έλεγε ότι θα κάνει αγωγή. Και τσίσα, ε. Τσίσα, το Μέτα, βέβαια. Το ήμουν στον Τζούκεμπεκ, λέει Α, δεν γίνεται στο Γιάννη, μα λε και δεν κάνει. Αυτό, ναι, με κρατάτε, δεν με κρατάτε. Αυτό έχει ένα νη, δεν αστείευεται. Μα αυτό μα λέω ακριβώ αυτέ τι ίδιε αναλογίε. Το ίδιε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 Ναι καλημέρα σας, να σας πω γιατί δεν αναφέρετε τη διάψευση της εκκλησίας ότι δεν ισχύει αυτό για την τράπεζα όπως έγινε την πρωινή εκπομπή του κυρίου Τάκη Τι σημασία έχει η αλήθεια Έχει σημασία κύριε, δεν μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε για Σιγά να... που δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, θα μα πείτε εσείς τι θα λέμε Τάκη τα όσα Όχι εμείς θα λέμε ό,τι θέλουμε, τι είσαι η Εσία είσαι Τροπή σας παρακαλώ πάρα πολύ, πιπέρι. Σας <Δελόλη μου> <Έλα>. Εδώ Πογόνη. Ελα Πογόνη. Έρχομαι Πογόνη. Τα μαθες? Ναι, πολύ τυχερό. Δεν θα ερχόμουν. Αλλά και δεν είμαι Μόλι άκουσα εξαγγελία για αυξήσεις, λέω: Εκεί θα πάω τα λεφτά μου. Να το. και παραγγελία για Παρασκευή. Θέλω δύο πακέτα μακαρόνια, και τα λυπάμαι την εξαγγελία του μα. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ η πέμπτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι, παρακαλώ, πα, πα, η Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνο τα... Σε σκήνα τα ωραία. Ο οποίος πια στην χώρα μας φτάνει τα 880 ευρώ Δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό ε, και Στέφανε από τον καλό. Θέλω να θυμίσω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ το 2019 Δύο κουτιά κυρ Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και πόλικο ζαμπόλ Και είμαι πια απολύτως πεπισμένος ότι θα τηρήσουμε τον προεκλογικό μας στόχο Ο κατώτος μισθός να είναι 950 ευρώ το 2027 Ναι, βάλε πόλικο κρασί και 8 μπουκάλια πήρα, θα το κάψω.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 Λέει. Μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Αφού ζήτησε να αφιερώσει. Για δώσε. Λοιπόν, και να να τα σημερινά του υπολογισμού για τι αυξήσει μαζί με βέγκορεση. Που κάνει τους υπολογισμούς στο βαγγέλη που θέλει να τον πληρώσει. <χει> λέει τα πέντε λεπτά αυτά να τα αρχίσει Θα το φτιάξεις, εσύ, ωραία. την καταλαβαίνω εγώ. Δώσε ένα εικοσάρι. Πώ το αυτό, Δώσε ένα η κοσάρι, λέω. Για, τσά, ένα η κοσάρι, για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο Και το μήνα 332-96 9600 το μήνα. Ποιο εσύ είναι που θα πάρει 9600 το μήνα, 700 ευρώ το χρόνο μεικτά. Ρωτά αν τα παίρνει ένα αντινάβαρκο ενέργεια. Για δεν ήταν αντινάβαρκο ενέργεια. Είναι αμεληταίο. Όχι μια απάντηση. Μεντέρημα. Έλα. Καλά. Καλά. Θέλει τη θέλετε εσύ για την Παρασκευή μια αφιέρωση να μου βάλει. Ναι, για πε. Άκουσα την Παρασκευή που είχε πάρει η Λουκά στο Σουκαλά και του έλεγε αυτό ομάδα είσαι, Ρε Λουκά. Ναι. Ε, είναι μια κινή στο Σπριχτόκουτο που είναι ο τύπο εκεί πέρα και παρέχει τη Λουαλέτα και λέει Τελείω Ναι, Ρε Λουκά. Τελείω Ναι, Ρε Λουκά. Ξέρω εγώ τι κάνει. Τι θέλει να κέψω θέλω. Έκανε ένα μοντάζ εδώ πέρα μωρέμε τι ομάδα είσαι, Ρε Λουκά. I dlatego... A, te Luka, a te... I Luka, te... Te... I dlatego, że nie do głowy. I Idę I dlatego, że nie jestem z Για προχτέ, σου έκανα μια παραγγελιά που ζήτησε. Δεν σε κάνω, δεν σωστά. Εγώ ήθελα να πούμε τη ροκιά του Τόνι Αϊόμι στο World Peaks, Μα δεν σου ξεκαθάρισε ότι θέλω μετά την εισαγωγή του Ozzy Τη δυνατή τη ροκιά που κάνει. Δεν Κατάλαβες. μου το ξεκαθάρισε. Ναι, δεν σου κάνω. Έχω φταίω, ναι. Εγώ φταίω. Λοιπόν, αύριο σε παρακαλώ την Παρασκευή, βάλει την original. Τη δεύτερη. Κατάλαβε μόλι τελειώσει εισαγωγή του Osborn, Μετά που μπαίνει δυνατά ο Τόνι, έτσι. Καλημέρα, Σουκουνούμα, λε. Καλημέρα. Έχει χαιρό να με ακούσει, γιατί εγώ σα ακούω τακτικά. Λοιπόν, όλα πηγαίνουν τόσο υπέροχα, ρε Γαμόδι, βέβαια, εδώ και θα ήθελα μια παραγγελία να σου κάνω. Να τυράξει λίγο το τραγούδι του Πάριου, του Γιάννη του Πάριου. Του Γιάννη του Πάριου, ναι. Του Πάριου, του, πα, του Γιάννη Πάριου. Του Γιάννη του Πάριου, μάλιστα, του. Χά να συγκριθεί μαζί σου. Αυτό είναι ένα αφιέρωμα στον μεγάλο, άξιο του ηγέτη, ο οποίο, χά να συγκριθεί μαζί του. να μαζί σου. Και όταν θα αρχίσει τα πιο στόχα. Πού τα τι, το ποιο να απαντά. Αυτό σε ένα μηδέν. Γιατί γελάτε, κύριοι, τυγόμενο ή ζεσί, τολμαδάκια, ψεύτη, ψεύτη, ψεύτη. Θα του λιώσω. Να συγκαλύψουμε τι για να κολοκτρένω, να χαθεί εξουσία. Πού πάμε το αυλονίτη. Όλα αυτά θα τα παίξει. Όλα, όλα αυτά εδώ δεν είναι. Κάνε την αφιέρωση να έχει και έναν ρημό. Τέλο πάντων, εντάξει. Όχι. Okay. Ένα μήνυμα με το τραγούδι σαν χαλή και από το θα παίζει το ποιο θα συγκριθεί μαζί σου. Ποια αυτά τα πράγματα για να από τη συμμορία τη μιζέρια ένα θαυμα προ το μεγάλο μα Ποιος, ποιος, αυτός Ένα μηδέν Γιατί γελάτε κύριοι Πες μου να πάω πού Καλή ποιο γραζίζε Μετά από σένα τι Δομαδάκια για λατζί Την αγαπησότη Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης Μετά από σένα ποιον Θα του λιώσω. Για να, ποιον, Για να συγκαλύψουμε, τι, αναρωτιέμαι τι ακριβώς. Μετά από σένα να Ωραία, πάμε. Ρε. Λε, να Γεια σου, μου. χαρά. Τι κάνει. Θα ήθελα για την Παρασκευή, τώρα που μα μπήκε από πρώτη του μήνα και νιώθω ήδη πολύ πιο Ευρωπαία. Με την αύξηση? Φερό... Ναι, καλέ. Ναι, σε κάνει να νιώθεις λίγο η αύξηση Ευρωπαία. Έχουν τα πόδια μου, έχω ξανθύμη. Νομίζω πω έχω αλλάξει γενικότερα σαν άνθρωπος. Να, πολύ. να ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα με αγάπη Πολύ αγάπη για όλους μας Μου είχες πει ότι το παίρνεις Κάθε πρώτη του μήνους Μιλάμε για 50 ευρώ. ευρώ Το μήνα μεικτά Και είχα μια απορία Από 34 έως 43 ευρώ περισσότερα, καθαρά, κάθε μήνα. Τρώει όλη την αύξηση η εφορία, όχι μια απάντηση Πότε το, παίρνεις, πότε το τρως, αχ, αλλά ήθελα πόσο καιρό να πάρω, αλλά δεν έπιανα γραμμή. Να ζητήσω για παρασκευή παραγγελιά. Δεν είχαμε πει ότι είμαστε οι ορδέ, λέει. Αυτέ οι ορδέ που κάνουν και. Είμαστε πει, οι ορδές, πει. με πει. Ναι, δεν είναι δυνατόν, λέει, αυτέ οι ορδέ να αλλάξουν, λέει, τη σταθερότητα τη χώρα. Λοιπόν, εγώ θα πω, hail to the Horde να βάλει από Creator. Φυλάκια, γεια, καμπλά. Μωράκι, γεια. Η κοινωνία μας ξέρει καλά που οδηγούν οι εξαλλοσύνε και οι κάθε τύπου ακρότητες. Όσοι λοιπόν οραματίζονται βίες, ανατροπές, θα μα δουν απέναντι. Δεν μου λε, θέλω να κάνω και μια παραγγελία. Μπορώ. Κάνε. Βάλε λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη, τότε που έλεγε ότι αν έχω ένα πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, που μία το είπε χωρί ίσω. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα, υποθέτω αυτό πολύ περισσότερο. Αν ξαναβλέπει τι έλεγε μέσα στη Βουλή, Μα, σε ε, επίσημη ε, ε, ερώτηση. Το αν ήσασταν ξα... θα... στη θέση του, εσεί τι θα λέγατε τώρα, Ότι απαντήσατε καλά. Ε, ε, ε, καλά. Να σα πω όμω κάτι, κύριε Στούμπουμ. Είσαι ο Υπουργό Μεταφορών. Μπορεί να πα στη Βουλή και να πει να έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Και μετά που το είπε με το ίσω. Βάζα λίγο αυτά τα δύο. Σα λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο υπουργό να σκέφτηκε Είναι πιθανόν ο υπουργό να σκέφτηκε Είναι πιθανόν ότι αν εγώ ως Υπουργός Θα να πω ότι έχουν ατέρνα, Να βρω τη στιγμή στην Ελλάδα Παραγγελιά από του κοινού νητού το αφιερωμένο για Νίκο Μπελογιάννη. Για τη μνήμη, για Παρασκευή. Έγινε. Ωραίο, είστε καμπλα, γεια. Και είσαι καλό, αγεια. Στο beat που έγραψε, Αντώνη θα ραπάρω και θα χάσω το τραγούδιο που γουστάρω. Τι φροκενόημα δεν έψαξα για να βρω. Μια ρήμα κόκκινη πάνω σε φωτομάυρο. Συνέστημα παραξενό, αλλά καθόλου ξένο. Να σου την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγή για ό,τι δει γραμμένο σε όσου μου έρχεται το στα αφιερωμένο. Στου Αφροαμερικανού πλουζίτε, απ' την Ορλεάνη, στου ρεπέτε. Παμακάρι και τσιτσάνι στο τραγούδι που έγινε σφυρίνα, σπάσει αλυσίδα και στην επανάσταση. Που κρύβει αυτή η χιλιαντηρίδα. Στα παιδιά που ψάχνουν ρέμο στο Αιγαίο, κοντά σε όλου του ανέμου απ' Αμερική και Ευρώπη. Και σε αυτού παππού αγιαίοι να σωθούν οι άνθρωποι που δεν ήταν ρουφιάνοι Κερδοσκόπη Στην παγκόσμια συνείδηση που δεν να αλλάξει, και το άρρο στο μυαλό τη να πετάξει. Την ελπίδα πω μια μέρα θα έχουν όλοι τους κινήσει. Και η πράσινη μονο μια θα έχω κινήσει. Στο απ' τα κύματα του αγκύλου του σταυρούν. Την περαλίστια πολέμου στο κυνήγι τη αδρού. Στο σου έδωσαν χαμόγελο απέναντι στη κάνει. Στο φορτίνο το σαμάνο και τον νοικό Στο Στο που έγραψε σαντώνη θα αραπαρώ. Και θα το τραγούδιο που γουστάρω Ίπνο και νόημα δεν έψαξα για να βρω Μια ρήμα κόκκινη πάνω σε φωτομαύρο Συνέστημα παράξενο αλλά καθόλου ξένο Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω Μη με παρεξηγείς για ό,τι γραμμένο Σε όσους μου έρχεται το στο αφιερωμένο Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του Κυρίως με τα όπλα του Κυρίως με το αίμα του Κυρίως με το αίμα του Μια αφιέρωση λοιπόν για την Παρασκευή Δώσει. Το ένα είναι για τον Πελογιάννη που τον εκτελέσε Πριν από 70 τόσα χρόνια Τα φασισταριά Τον ξέρουνε τα ελάτια τα πλατάνια Ίδιος μαυτά περήφανος Τιτός Τον ξέρουνε Τα ελάτια Τα πλατάνια Ίδιος μαυτά Περήφανος Τιτός για την νίκη, για το κόμμα εμπρός. ο Μπελογιάννης με στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει Και το άλλο είναι μια αφιέρωση για τον Άρη Πελογιώτη σηκώνομαι πολλά πρωί τρει ώρε πριν να φέξει και να πω και ένα τετράστιχο Γιατί? Θα το πω? Ξέρω εγώ 40 πύχες λεπαιδιά στο πρώτο καβαλάρι αυτά θα περιμένω την Παρασκευή Σηκώνομαι πρωί πρωί τρεις ώρες πριν να φέξει περνώνε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 <στολί> Ελά, για. μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Yeah, πες. Θέλω να βάλει του στρατιώτε του ναυτικού γκάμπαρελασιν. <στολί> <εσύ. στολί> να τραγουδάνε το λίμνο, αλλά στο γαμμό και ξέρει ποιο θα βάλει. <στολί> Όχι. Ο Μητσοτάκη. Μα πού να πάει το μυαλό μου. Χαχάχα, Και μετά θα βάλει όλου αυτού του πλεύρηδε και τα λοιπά να του δικαιολογούν για το σύνδημα που φωνάζανε. Ξέρεις ξέρει να το φτιάξει. Ξέρω, ναι, ναι, ναι. Εγώ τέτοιους ναύτες θέλω να στελεχώνεις Μελαρά Όχι να λένε καλά. περνά περνά η Μέλισσα και μικρό μου πόνο το να το τραγουδάνε στελεχών. Να τραγουδάνε τέτοια με συνθήματα σιχόλει. για παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω από Νάταλη Μέρτσαν το «ΟΟΥΤΣΑ ΕΝΤΑ ΒΙΟΝ» με το αφιερώσω σε όλους τους αγωνίζονται και όλοι σε 9 Απρίλι στην Απεργία. Ψηλά το κεφάλι αλάνια και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε.